Που κράτηζουνε βοήθεια και έχουν ορθά νύχτα τα μάτια. Και ο ουρανός που μας σκεπάζει, Μια φυσαρμώνικα που κλαίει, Και λίγοι σαν υποψίαστη κι ωραίοι. Μέσα στο θαύμα που βουλιάζει.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 ένα φτωχό ίσως και συρριχνωμένο δειλαέτη γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε Γερμανοί, σαν φίλοι έρθανε. Και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία.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 Είπα κάτι μνημονιακό για μένα είναι βρισκιάτο, δεν το ξαναμπήκα. Δεν θα μου Τι θα Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε η να μάθετε, να μάθετε. Να μάθετε. Να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεώτητες. Δεν το δέχομαι τώρα. Έσπαγα στα γραφεία του Μασόκ μέσα! Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα Έχω και ένα σωτό ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω Σας Σα απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για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 Er wird bei der stehen mit dir, Lili mit dir Lili wenn sich die später Nebel drehen, er wird bei der Laterne stehen mit dir. Κατάξει, παρακαλούμε Ξένη κατοχή. είναι; Είναι στρατιώτες, ξένη, με γραβάτα πρόεδρο. και κοστούμι. Αρχίσαμε noti Night day. They call me Και πριν μπούμε όλοι μιλάβαν για τον ύπνο εδώ στο του πλατεία Radio <Ρι> ε, <Ρι> Τόση ενέργεια σήμερα, καθόλου μου τη μέρα <Ρι> Για να πούμε σαν άνθρωπε <Ρι> <Ρι> Γεια σας φίλοι του πλατεία Radio <Ρι> Σε όλο το γαλατικό χωριό <Ρι> της Παξ Γερμάνικα Στο μικρόφωνο τη πλατεία, ο Παπαδομονάκη παναγιωτης Μπαίνετε πλατεία radio.gr και πατάτε ακούστε μα ζωντανά. <Ριζόμαστε> <Ριζόμαστε> Εναλλακτικά, μαγειρεύει ο στρεμ τελεία κομ κάθετος πλατιάρετιο. ή πλατιάρετιο τελεία ελίσσον του μαγειρεύει ο τελεία κομ. Κυριευτισμούς σόλο το γρατικό χωριό της Πάξης Γερμανικά. Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων ηγαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλέ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 Γεια σας λοιπόν, φίλοι του πλατεία Radio, στο στούντιο της πλατείας μας έχουμε μαζί το φίλο μας στο βαρήτο χρόνο του καθμού και κάπου στο βάδο, στο κανατά πίσω, που δουλεύει ο Μπαρδούζας. Γεια σου πλατεία Radio. Γεια σας. Γεια σας. πλατεία Radio.gr, πατάτε ακούστε μας ζωντανά ή myradiosstream.com, κάθετος πλατεία Radio. Ή λύσες του my radio, όχι πλατεία του <Φίλυση> Από εκεί μπορείτε να γράψετε και στο chat του σταθμού μας, το οποίο θα το ανοίξω κι εγώ αυτή τη στιγμή. <Φίλυση> Όπως είπαμε στέλνετε στο τσάκ του Πλατεία Radio ό,τι μήνυμα θέλετε και στα δύο link που σας δώσαμε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Ε, Δεκέμβριο 2014 μέρος δεύτερο η συνέχεια από την προηγούμενη εβδομάδα Δεκεμβριανά yeah. στην πολιτική ζωή της χώρας. Wenn hast, και κλίμα yeah. τρομοκρατίας σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τσιχάντε έχουμε στα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας. Προσοχή μην πες σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Μην τυχόν και δεν εκλεγεί ο Σταύρος Δήμας γιατί θα έρθει η καταστροφή στη χώρα. Και όχι μόνο στη χώρα, στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι μας πληροφορούν τα ντόπια και ξένα μεγάλα ιδιοσιογραφικά πρακτωρέα. Προσοχή, μην τυχόν και δεν εκλεγεί ο Σταύρος Δήμας, η χώρα καταστράφηκε. Στο πλατεία.gr, μου θυμίζει και τώρα ο Μπαρδούζας, σας το και την προηγούμενη φορά. Έχουμε ωραία ανάρτηση για το Σταύρο Δήμα, από το info, αν δεν κάνω λάθος. Ε, ο καταλληλότερος πρόεδρος δημοκρατίας σε απικία <Τι> θα γίνει bank run θα πηγαίνετε στις τράπεζες δεν θα μπορείτε να συμφώσετε τα λεφτά σας τα οποία δεν έχετε ε, καταστροφή θα γίνει στην Ελλάδα όλα αυτά αν δεν παραταθεί για 1,5 χρόνο ακόμα η διακυβέρνηση της χώρας από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Το City Group μας πληροφορεί ότι η ελληνική κρίση δεν γεννά μετάσταση Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνο στην Ευρωζώνη από μια χρεοκοπία της Ελλάδας Και ότι μεγάλες πολιτικές αβεβαιότητες επικρατούν στην Ελλάδα Λόγω του ενδεχόμενων των εκλογών Meine στην schbirn παίρνει το macht κρίση στην ευρωζώνη, επανέρχεται perde to Ελλάδας. Εμείς εδώ οι γαλάτες που τρία χρόνια, τέσσερα, τέσσερα, χρόνια von πάνω μας, όλα τα πειράματα του Ich ε, εμείς θα προκαλέσουμε την παγκόσμια οικονομική καταστροφή σύμφωνα με τα μεγάλη δυοσιοδοτικά πρακτορία. Και δεν είναι μόνο ο Οικονομιστ και το City Group, έρχονται κι άλλα. Φίτς, ρίσκο υπρόρες εκλογές στην Ελλάδα. Η δημοκρατία απαγορεύεται σε μια χώρα η οποία τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει γίνει η απικία των δανειστών της. Πού ναι. Μεσάντι είναι και Μπαρδούζας, επιχείρηση του δημοκρατίας. Συγνώσεις, όταν λέμε δημοκρατία τι εννοούμε, εκλογές. όχι, για μας, Ναι, Όσοι για μας. Α, Α, Α, αλλά η αλήθεια, αλήθεια είναι πώς να μα χάσουμε για τις εκλογές, τι να τώρα να τους καναργήσουμε για να γίνονται κατευθείαν ανοιχτές στον Βελιξελό. Τι έτσι πως κάνεις η δημοκρατία να πούμε. Έχουνες εκλογές. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, άμα να πούμε, είχαμε αυτό που του λέμε τώρα, έχουμε έτσι τη σχηματικά του λέμε, άμεση δημοκρατία, έτσι. Τι να τους κάνεις εκλογές, να πούμε. Δεν τις χρειάζεται. Δεν τις χρειάζεται. Έτσι, δεν πηγαίνεις α πούμε σε ελέγχου και τα ο κόσμος και τα λοιπά. Όταν λοιπόν έχεις εκλογές, είναι το κόλπο και να μην έχει δημοκρατία. Σωστό, σωστό αυτό που λες. Άρα λοιπόν... Αλλά, ο... αλλά ο... από το να αποφασίζουν κατευθείαν από το Euro, που καλό δεν είναι μια χαρά Είναι καλύτερο να αποφασίσουν τα yeah. αδεξείας, χωρίς εκλογές, mm. διότι έτσι το πιάνεις το μαλάκα και του λες, ρε μαλάκα, που νομίζεις ότι έχεις δημοκρατία, δεν έχεις. Ενώ άμα έχει μην εκλογές... Μην ξαναπατήσεις εδώ δω Ενώ άμα έχει εκλογές μετά του λες άλαγα, του λες καλάρε. Αυτό το μαλάκα ψήφισε <σ> um> σε μαλάκα. Καταλάβετε, υπάρχει στο μαλάκα τη συνέχεια, εκεί πέρα, του λες, δεν βρίσκω. Καταλαβαίνετε δεν άκουσα τη λέξη αυτό, Ναι, Α, εντάξει, ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα το πω, εγώ της από τη φίλη, παίρνω μαρδούρ. Δηλαδή, παιδί μου, να μην έχουμε εκλογές, να πούμε. Να καταλάβει ο άλλος δημοκρατία. ψήφισε, πηγαίνει δεν να Έτσι και έχω δημοκρατία; ρε. Λες αυτό να είναι το σχέδιο του Σαμαρά, να θέλει να ρίξει την Ελλάδα το σχέδιο μού... του Σαμαρά, δεν υπάρχει κυβέρνηση να πούμε τώρα! Έχει σχέδιο Σαμαράς! Πού τον βρήκε το σχέδιο; Το μόνο σχέδιο <συσκέντρια> που... το γράψαμε που... στην Ευρώπη. Το μόνο σχέδιο που έχει ο Σαμαράς είναι να βγάλει το σχολείο να Πρέπει να κάνει να κάνει τι πει, κολόπητο, ελεύθερος. Δεν είναι κολόπητο. Δεν το να πούμε παντρέγραφε για πολύ σε την κατοικία επειδή αντέγραφε το κολόπεδο. Γιατί κατάλαβες. Έχεις εγγραφεί, το μόνο κολόπητο στην Ελλάδα είναι ο Είναι το κολόπεδο το κολόπεδο ο κολόπεδο, Γιατί, όπως είπαν και οι δικοί εδώ πέρα να πούμε, είναι επειδή Εβραίου, Κατάλαβες. Είναι επειδή Εβραίων. Άρα που είναι επειδή Εβραίων είναι μυστικός πράγμας του έχει βάλει μοσάτ να πούμε και τα λοιπά να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. να πούμε. δηλαδή. Τα παίρνω τώρα, κατάλαβες γιατί. Δηλαδή, τέτοια μικροψυχή, ας εσύ. Τα βάζει με το παιδάκι, να πούμε. Ω Θεό, πανέλα. Γιατί όχι, τέτοια Ναι, ναι, το είχε γράψει μια φίλη μου να πούμε εκεί πέρα και το είχαν αρπίσει. Δηλαδή, σκατοψυχιά, να πούμε. Με το παιδάκι τα βάζει. Εδώ πέρα και τη να πούμε. Πήγαν τρει ώρα το βράδυ. Και πήρα τους πρόσφυγες και τους εξαφανίσαμε να πούμε. Τώρα θα δουλέψει η και θα την ανάπτυξη. Γιατί οι πρόσφυγες επηρεάζουν την ανάπτυξη και να σηκώ, στην Ελλάδα. Τι με τι κάθατε να πούμε. <laughs> μέρες που είναι γιορτινές, πάνε να ψουνίσω. θα με πάρουν το σπίτι να πούμε. Αρχικά θα πάρουμε πάρουν το σπίτι, του ο να Και ο Σύρος ο Σύρος ο Το ναι. την της στην ευμού, ναι. Που Έχω μαζέψει όλα τα FEC Έχουν πάει με κύριο δανειστήριο, έλεγχο, κάτι άνοιξε, ναι Κρατητά είναι κύριο δανειστήριο, εμπλής Ε, ε, όχι το ελληνικό κράτος <laughs> Ναι, καλά, δεν υπάρχει ελληνικό κράτος, θα το πούμε γι' αυτό <laughs> Λοιπόν, αλλά, ε, τώρα μαζεύω στοιχεία πραγματικά που έχω, από δεν ξέρω ποια χρονολογία, όλα τα FEC που πως, ε, Τουρκής στην Ελλάδα, το κεντρικό Ισραητικό Συμβούλιο απαλλάσσεται μονίμως από φόρους και τα λοιπά και τα χτήρια, άφητονα και τα άλλα και τα σιγά πληρώνουν αυτή Λοιπόν, δεν δε το συζητάμε να πούμε για τον σιονισμό, αφού είμαστε εδώ πέρα για αυτό το πράγμα, δεν είμαστε. Τι δουλειά κάνουμε σιονισμό εδώ φέρα. <σχει> <σχει> αυτό είναι παιδί μου, για τον καταγγείλω Λοιπόν, αλλά... Τώρα, τι θα μην πεις να πούμε, ότι είναι σιωγιστής του παλικάρι, του μικρό, αυτό του παρακτησιακά σου, μη να πούμε. Μπαλιά, λοιπόν, μπαλιά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή, τη λαράκι, παίρτει πολύ χρήμα στο παρασκήνιο, να πούμε. Αυτά που ακούν τον ένα το και στιγμή. Το έχουμε, και... σήμερα, αυτό το θέλουμε να Το πιο υπερκερδές επάγγελμα στην Ελλάδα, φαίνεται ότι είναι να είσαι σε, σε κόμμα που μπαίνει, δεν μπαίνεις στο κοινοβούλεο. Και όχι, και όχι μόνο σε κόμμα που μπαίνει και μπαίνεις στην κοινοβούλη. Και σε ξέρω, και σε ξέρω ακόμα. Όχι, και σε κόμμα που είναι στο κοινοβούλιο, δεν κα το κατάλαβα. Βέβαιο, που μπαίνει στην επόμενη αυτή. να δεις τώρα ότι όλοι αυτοί που είχαν χειστεί απάνω τους και λέγανε <Μι> εμείς να ξεφίσουμε κόψω του χέρι από εδώ να πούμε και δεν ξαναψυψή να μέτρα και δεν θα να τέτοια και τώρα για τον πρώτο να έχουμε Μα αυτό είναι ο... θα... Θα όταν το εξυπηρετικό. Δε... δεν λέω ότι είναι στο τώρα, αλλά στην επόμενη δεν και πρέπει να πάει στο μεγάλο κόμμα, να διά, ναι. την <laughs> <laughs> Όχι, Ανθρώπος. Εγώ λέω για τα μεγάλα κόμματα μεγάλα αγοράζει κόμμα του μεγάλο κόμμα, του λέμε όχι, okay. είναι, πως το λένε, ορειάζονται είναι, ορειάζονται ένας... Ένας είναι από κύριε, και ανθρώπινο, θα σου πω ποιος το πω, είναι συνέχεια της που πεις, είναι ανθρώπινο ένας δουλευτής να ψηφίσει <συνδεκρουσί> πρόεδρο για την Ευρώπη. Είναι ανθρώπινο. <συνδεκρουσί> <συνδεκρουσί> ανθρώπινο ποιος θα πάει αυτό ρε, μετά αυτό σου πω όλο σου πω όλο. Είναι συγκινητικό. Ναι, είναι μια συγκινητική στιγμή. Συνεχίζουμε, ήταν το διάλειμμα, το πολύ εύκτοχο διάλειμμα του Μπαρδούζα και μου θύμησε, σήμερα ο Ρωμανός έφυγε από το νοσοκομείο στο νοσοκομε και μετατίθεται στο κορδαλό όχι στο νοσοφωμείο Κορυδαλού μετά από δική του θέληση πάει κατευθείαν στο κελί του και ετοιμάζεται να αρχίσει τις σπουδές του. Ο Ρωμανός, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, νίκησε. Peter. Peter. Έχουμε μια επανάληψη της τρομοκρατίας του 2012. Ε, έχουμε μια επανάληψη μιας περίοδου που ο Σαμαράς κατήγγειλε το Πασόκ και τις αγορές ότι τρομοκρατούν τον λαό για να μην ψηφίσουν την μνημονιακά και σήμερα παίρνει το ίδιο ακριβώς επιχείρημα που χρησιμοποιούσε ο Γιωργάκης Παπανδρέου την εποχή εκείνη και το στρέφει υπέρ του. Έχουμε μια επανάληψη της τρομοκρατίας του 2012. Ναι, ναι. Ναι. Θα ναι. ναι. ρωτήσω κάτι. Δηλαδή τώρα βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε στον συνταξιούχο, γιατί δεν ξέρω ποιος άρα βλέπει τη λεόραση να βούμε. Άρα βλέπουμε κάτι. Λοιπόν, λένε στον συνταξιούχο ότι πρόσεξε κακομύρι μου για να κλείσει τράπεζα και τα κλείσει τα άτομα Τα τιμή να βγούμε, τα άτοιμα. Να άτομα τα άτοιμα και να έχει λεφτά. Τώρα με αυτά τα μέτρα. Δεν θα του κόψουν τη σύνταξη του αλλουνού. Του αλλουνού που πληρώνει τώρα εδώ πέρα, που πληρώνει του... Πόσο είναι όχι για τον Epian, το άλλο είναι που πληρώνει άλλο για να πάρει τη σύνταξη του λέγανε. Το πληρώνει μια σου το την αντιζέρνητε του να Δεν υπάρχει φαξα, Δεν υπάρχει φαπαξίω, έτσι. Δεν το δώσουμε. Τελώνει. Πόσο μαλάκας πρέπει να μην κάνεις πιστεύει. παρακαλώ τώρα, γιατί σήμερα έτσι. Δεν Δεν θα πάρει Μπαρδούζα μου να σου πω κάτι συγγνώμη και λίγο πιστεύω εγώ θέλω ψυχολογία Άλλο να σου πω όσο λένε τέλος και άλλο να σου πω λίγο λίγο λίγο θα πέσεις. κάτι Ναι yeah, yeah. άμα τα λες και τα το κοιτάς τον Μπαρδούζα δεν θα ακούσεις τον αέρα θα σε ακούς ο Μπαρδούζας <laughs> <laughs> εγώ, <laughs> δηλαδή, Ήταν μια <laughs> μπαρδούζα, <laughs> μπαρδούζα για αυτό το πράγμα Έτσι, άλλο το λίγο λίγο και ίσως ή να κατέβει και ο σας κι άλλο μπαπ και τέλος είναι αυτό που αυτό, το έλεγα καταλαβαίνω ναι. ναι. γιατί ναι. μια εγώ μινίτσα που είχαν οι Crean που ήταν, <σκοί> <που> ήταν παρτένα δεν <σκοί> είναι και λοιμητήποτε μη <σκοί> δεν <σκοί> θέλουν δεν θέλω να πούμε λίγο λίγο λίγο λίγο τελικά κατάλαβες έτσι η πηγιά θα ξεναδείξει τέλος τέλος τέλος τέλος τέλος μετά από αυτό χάρη στο σωδιάλαμε για τις ερωτικές περιπτύξεις του Μπαρνούζα προχωράμε Ο Σαμαράς ίσως παίζει το σύστημα Win-Win, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Guardian. Ο Guardian επικαλείται πηγή από στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Ε, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού λέει στο Guardian ότι ο Σαμαράς παίζει το σύστημα Win-Win, μαζί με μια επιχείρηση των δημοκρατίας. Ή θα βγάλουμε πρόεδρο δημοκρατίας με 180, ή θα πάμε σε σκάλπες με έναν λαό τρομαγμένο και θα αποδώσουμε το χάος στην αντιπολίτευση. <Τι> Η οποία παίζει το ζουρνά για να χορεύουν οι αγορές. It's you, Λένε τα διάφορα site που είναι κοντά στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση ότι με έναν αριθμό σήμερα βουλευτών 161-162 είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση και με έναν αριθμό 165 και βάλε βουλευτέ κάνει κολοτούμπες. I'm... Κολοτούμπες οι οποίες κάνει έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι βουλευτές της κυβέρνησης και πρώτος πρώτος ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς. Σε Δεκέμβρης 2014 και τη σχητάλη της ορμοκρατίας παίρνει ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας καλεί σε υπερψήφιση προέδρου δημοκρατίας, βγάζοντας ένα διάγγελμα για το ότι η ρευστότητα στη χώρα κινδυνεύει λόγω των εκλογών. Ναι. Ο Στουρνάρας είναι το αυτή τη στιγμή... Είναι διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Θα πεις του πέφτει λόγο. Μπράβο. Τι του πέφτει λόγος πρώτον ο Στουρνάρα δεν είναι που είχε δώσει συνέντευξη στο εξωτερικό σε ένα κανάλι και είπε ότι όταν θέλεις την παγκοσμιοποίηση δεν τη θέλεις άλλη άκρη, αλλά τη θέλεις ολόκληρη. Αυτός δεν το είχε και τότε σε ένα κανάλι που είχε δώσει συνέντευξη στην Αμερική ή στην Ελλάδα. Πούς στο διάδρομο που είχε δώσει... Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που λες είναι ότι ο Στουρνάρα δεν θέλει ολόκληρη. Της θέλει ολόκληρη. Εντάξει, τι θέλει ολόκληρη. ολόκληρη. <laughs> Σκυμμένος με έμβαση, λοιπόν λοιπόν της Τράπεζας της Ελλάδας, του δικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ε, τον swaps του συμμετόπεδου, του, του Γιάννη Τουρνάρα στα εσωτερικά της χώρας, εξωθεσμική παρέμβαση, θα μου πεις ότι η Τράπεζα της Ελλάδας ως θεσμός, γι' αυτό υπάρχει, για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων τραπεζών και της κυβέρνησης που εκάστοτε διορίζει τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας, του Πες του καθαρά Σωστά. του Ρότσιλ. Σωστά, κατά πλειοψηφία ποσοστών του Ρότσιλ. Κοιτάξτε να ακόμη και μπροστά στο ροπέλερ, ο ροπέλερ μάλλον μπροστά στο ρότσιλ είναι μια τρίκα που τα αφισκοχώνεις του, του Ρότσιλ να, Διότι ο Ρότσιλ αυτή τη στιγμή κυβερνάει την πλανήτη, παιδιά να το πούμε, καθαρά. Τι ξάστερα. Όπως του ανήκει η τράπεζα η δικιά μας, το ανήκουν και όλες οι κεντρικές τράπεζες. Και όποιος αντισταίγεται στις κεντρικές τράπεζες, του αλλάζουν του να δόξα στο Βλέπε Λιβύ, Βλέπε Συρία, Ιράν και όπου θέλει να σου βάλει. Εγώ πειράζει που δεν ξέρω τι είναι οι Κοχώνες. Οι Κοχώνες οι είναι, είναι οι επωνομαζόμενοι επιστημονικά και όχι. Α, εντάξει. Ή αλλιώς Λέξε. να πούμε πως λέγονται παιδί μου, οι σπερματοκόροι αδένες. Κατάλαβα τα, κατάλαβα. Αυτό που δεν έχουν οι Έλληνες πολιτικοί, πως το λένε. Ε, κα, κανένας, κάποιοι τα έχουν και τα έχουν εναντίον μας. Τα έχουν και δεν σα στέλνουν και ό Κοίτα σύμβουλοι, <laughs> να σου είπω κάτι τώρα. Άμα, άμα τους την πέφτουν οι απέξω και λένε κάνουν αυτό και κάνουν εκείνο και τα κάνουν όλα, ούτε κατά διάνοια δεν έχουν. Δηλαδή αυτή εδώ πέρα θα έπρεπε να είναι 500 κιλά ο καθένας. Δηλαδή όταν βλέπουν τον μπάγκαλο, να πούμε παράδειγμα, όταν βλέπουν τον Πεντισσέλο, της βλέπουν τόσο κοντρούς, άμα τους βλήκαν και τα μαλλιά θα μου, τιμήσα κανονικά, οι να πούμε. <laughs> οι άλλοι τους τα κόψανε προσφάτως, να πούνε γιατί δεν έχουν παγίνει ακόμη, αλλά και έτσι της βλέπουν αγή. Και κυκλοφορούν πρωτοσέλιδες εξωτερικό με τα εξτρεμιστικά κόμματα της Ευρώπης. Έχουμε να κάνουμε με... ...και το είναι της Λεπέν της Γαλλίας, του... του φασιστικού κόμματος της Γαλλίας, του Φάραντς που είναι αντιευρωπαϊστής και του Σύριζα στην Ελλάδα το οποίο σύμφωνα με τον Γιούνκερ, με την τελευταία δήλωση του Γιούνκερ είναι εξτρεμιστικό κόμμα. Ναι, <Ρι> αλλά σήμερα αυτή και ο άλλος, που τα κάνουν ονόματα αλλάζουν συνέχεια. Σήμερα προηγουμένως το άκουγα να πούμε, που βγήκε ο άλλος και λέει ότι όχι, ο με το σύζη... του ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε κανονίσει, ο ύπηρες δεν βγαίνει από την Ευρώπη να πούμε. Το, είναι το, ο ύπηρες σας. Το το λέμε. Το, λέμε, το έχουμε, εδώ. Το, αυτό το που το με εννοείται. Το, το, το, το, το, το... ]ε... το είπε αυτό, το λέμε. Το όμως κοβιστής είπε. Τώρα έχει πιο σκοφιστή να πούμε. Όχι, ο Μοσκοβιστής. Άλλος του είπε. Όλοι οι Ρεν, τον άκουγα. Είμαστε όλοι Ρεν. Όλες Βασίλιστές είμαστε. Πάντως μη φοβάστε, πτωχευμένοι Έλληνες, δεν υπάρχει περίπτωση να βγείτε από το Ευρώ που δεν έχετε στην τσέπη σας. Πτωχευμένοι, δεν πρόκειται να πτωχεύσεις, αφού σε βγαίνει πτωχευμένος δεν το καταλαβαίνεις, αφού. πούμε. λέμε τώρα. Η τρομοκρατία, η ακροδεξιά τρομοκρατία, η φασιστική τρομοκρατία του διευθυντηρίου της Ευρώπης και εδώ μέσα της κυβέρνησης, χτυπάει το τηλέφωνο, με σχολασό. Και θα σέρω και τη... Είναι που το τηλέφωνα okay. mm. Συγγνώμη, μέχρι και τραγουδάκι, υπάρχει και τραγουδάκι ταϊκό πλέι Οι πτωχευμένοι δεν πτωχεύουνε ποτέ Ζάρτττττ <laughs> <laughs> Ή, να είστε σίγουροι, δεν θα φύγουμε από το ευρώ, το είπε σήμερα ο Λυρέν. Το Siri έχει δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Κατά τέλει, η φασιστική προπαγάνδα από το εξωτερικό συνεχίζεται, ε, όταν είναι το, το αντιπολιτευτικό κόμμα, το κόμμα, το κόμμα της Ομαδικής Αντιπολίτευσης αλλά και όσα κόμματα δεν δέχονται απόλυτα τουλάχιστον όπως η κυβέρνηση τις επιταγές του διευθυντηρίου ή δεν έχουν υπογράψει ακόμα, θεωρούνται εξτρεμιστικά κόμματα. Υπάρχει μια ταύτιση της Λεπέν, της, της φασιστικής Λεπέν, των βροσκεπτικιστών του Φάραντς, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ένας ταχταρμάς, όλοι αυτοί είναι ίδιοι, απ' τη που ψελίζουν, έστω και την ελάχιστη αντιπολίτευση στο, στο Ευρωερατείο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την τρομοκρατία των αγορών και μάλιστα την εορχιστρώνει εντός της χώρας. Είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει εντός της χώρας εργολαβικά, πολιτικά, την εορχίστρωση της τρομοκρατίας εναντίον του ελληνικού πληθυσμού. Η ξένη δεν είναι λήθιοι, δώσανε δίμηνη παράταση του Μνημονίου ενώ όταν λέω του μνημονίου ενώ του προγράμματος γιατί το μνημόνιο είναι η εφαρμιστική του νόμη δεν μπορεί να λέμε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο όταν μένουν οι μνημονιακοί νόμοι και μπορούν καθεστώς στη χώρα αλλά του προγράμματος δεν είναι χαζί οι ξένοι δούσαν ακριβώς δίμηνη παράταση ούτως ώστε μια επόμενη κυβέρνηση να βρεθεί προτατελεσμένο γεγονότος Διαβάζω πως 400, πως 400 εκατομμύρια έβγαλαν έξω τρεις που τα σπάει εδώ μας, <laughs> Μαθαίνω πως τρεις υποπληστές έβγαλαν έξω 400 εκατομμύρια ευρώ. Λεφτά υπάρχουν. Συγγνώμη, αυτά, αυτά που, που ξέρεις, δηλαδή που έμαθες. Mm. Έτσι, θες να πεις δηλαδή ότι μόνο αυτά έχουν βγάλει έτσι. Όχι καλέ, είναι τα, δύο ονόματα, τα τρία ονόματα που σκάνε. Α, Τρία μεγάλα επιπληστικά ονόματα. Να, να σε πω κάτι τώρα, να σε πω. Πολύ σωστά λέγεται ότι εδώ πέρα, α, εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κρίση αλλά έχουμε μία αναδιάνομη πλούτων. Πάντα είναι κρίση. Μπράβο, λοιπόν, επομένως αυτή τη στιγμή Αυτούς που λες τώρα που τους τα ονόματα κτλ. Τι συμβαίνει συμβαίνεις, αφού τους παναδούς φάνε. Δηλαδή, αυτοί οι μικρομεσαίοι που είναι μόνο κάτι δις θα τους φάνε λάχανο. Αύριο δηλαδή μπορεί να ακούσει κανένα λάτις να skype το google, να παραιτηθείς και να τους εξαφανίσουν. Ένα... Να σου βάλουν ένα αστερίσκο εδώ, αυτό είναι. Ή είναι κάποιοι φίλοι του Πρωθυπουργού εφοπλιστές, οι οποίοι βγάζουν τα λεφτά για να τρομοκρατήσουν το δέντρο, για να δείξουν ότι υπάρχει πηγή καταθέσεων ενόψ αλλά υπάρχει και η πιθανότητα κάποιους από αυτούς που τους πιο μικρούς mm. να πούνε να τους πάνε, που το τη μεγάλη και το μερίζοντας, δεν το ε, Αυτό παντα... και αυτό που λες, μαζί σου είμαι, συμφωνώ, υπαμξάνω, συνέχιση. Μούντις, mm. οι πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα είναι πιστοτικά αρνητικό γεγονός. Σημαίνουν δηλαδή χρεοκοπία της χώρας. Η κοινωνική χρεοκοπία φυσικά υπάρχει και όσον αφορά την χρεοκοπία του πιστοτικού γεγονότος δεν λένε ότι η Ελλάδα έχει πάθει ήδη τρεις φορές πιστοτικό γεγονός από το 2010 μέχρι σήμερα. Η Μούντις τρομοκρατεί και λέει ότι οι εκλογές είναι πιστοτικά αρνητικό γεγονός το ώστε να έχουν βουλευτές, στρατιωτάκια, μίλη, τακούν, τα ακούνετα, αγέλαστα ούτως ώστε είτε τρομαγμένα είτε χρηματισμένα να, συνεχίσουν, να δώσουν παράταση στην καταστροφή της χώρας και στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου στους ξένους και στους ντόπιους συνεργάτες τους. Δεν είμαστε όμως οι μόνοι που τους τρομοκρατούν Στην Ιταλία ο RENGY προειδοποιεί Αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις Δηλαδή αποκρατικοποίησεις και απολύσεις Παρένθεση δικιά μας Θα έρθει η Τρόικα Δηλαδή καθίστε ήσυχοι Και ξεπουλήστε χωρίς την Τρόικα Γιατί αλλιώς θα έρθει η Τρόικα Και έχουμε τον παμπούλα της Ελλάδας, της Πορτογαλίας Και της Ιρλανδίας να δείτε Πώς γίνεται Bloomberg σε κατάσταση κρίσης και πάλι η Ελλάδα Επιστρέφουν σενάρια καταστροφής Ο Μοσκοβισή Τον οποίο στείλανε εδώ πέρα ε, Για να κάνει καλή δουλειά Ενώξη προέδρου ε, υπερψήφισης ή καταψήφισης Προέδρου Δημοκρατίας Λέει η Ελλάδα Χρειάζεται το ευρώ Και η ευρωζώνη την Ελλάδα στο δεύτερο σκέλο συμφωνούμε. Στο πρώτο κρατάμε τις επιφυλάξεις μας. Κατά περίεργο τρόπο ανασκευάζει και λέει στη συνέχεια ότι θα ήταν κρίμα η Ελλάδα να μην μείνει στο ευρώ. Ενώ δέκα μέρες πριν δήλωνε ότι η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια και αμή τι άλλο τη χρειάζεται για να προστατευτεί και η Ευρώπη. Λέγοντας ξεκάθαρα ότι η έξοδος της Ελλάδας στο ευρώ αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την Ευρωζώνη. Ε, την η είδηση αυτή με τους δύο τύπους να πούμε... ...συνταξιού και Στήνα πει, που κάνουν απεργία πείνας στη Γερμανία μέχρι το ...στο και στους φίλους ...και στο και πρέπει τον ...και αγώνα οι οποίοι ξεκινήσαν απεργία πίνακα έξω από τη γερμανική πρεσβεία απαιτώντας να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το κατοικικό δάνειο. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και το κατοικικό δάνειο. Εντάξει, λοιπόν. Ε, και το άλλο, επίσης, θεωρώ πολύ σημαντική, συγχαρώ για την έξυπνη μου εκεί, είναι τα μέτρα που έλαβε η ισπανική κυβέρνηση αυτά τα 13 μέτρα... <συγελίου> Διαφέρες αυτό, τα μέτρα δημοκρατίας λέεις Τα μέτρα δημοκρατίας, δηλαδή. Δεν θέλεις το παιδί μου να είσαι δημοκράτης από μόνο σου να πούμε. <Κι> θα συσάξω εγώ δημοτρα... δημοκράτη να πούμε. Δηλαδή, βγάλανε εκεί ένα νόμο για τις διαδηλώσεις που λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι 13 τέτοια, δεν τα θυμάμαι κιόλας, αλλά λέει, είσαι σε διαδήλωση, οκ, okay, θα τα κάνεις <Κι> και τα λοιπά. Άδεια <Κι> έχεις για να κάνεις διαδήλωση. πρώτη. αν δεν έχεις, θα πληρώσεις πρόστιμο από 30 μέχρι 600 ευρώ, όχι. Μέχρι χιλιάδες ευρώ. Πόσο ήταν. Το αρχιόν ξέρω. ξέρω ότι θέλουμε διαδείρω σε άλλα, 10 Μέχρι Μεχ χιλιάδες ευρώ δεν δηλαδή, θυμάμαι τώρα, θα πούμε εκεί πέρα να το δούμε, σε λίγο ένα μιλάνε και Λοιπόν, επίση τράβηξε φωτογραφία τη διαδήλωση, αστυνομικό, θα παράει, δηλαδή. Όχι, αστυνομικό ρε, α, γενικά, να παράει, λέει, αστυνομικό, θα δίπλα και στον αστυνομικό. Οπότε α πούμε, το και δεν γίνει να τους βίντεο για να τους ανεβάσει το Ιντερνέδιο Επομένως, απαγορεύουν και η φωτογράφηση Έχουμε σήμεan... καθήνει Δεν είναι, Εlikhi, είναι αποκλειστικά Γιατί μπορεί να την τεχνογνωσία να Γιατί είναι η Φιάνος λέμε ναι που Μέτρα δημοκρατίας λοιπόν και στην Ισπανία απαγορεύονται κινητοποίησεις τόσο αν έχουν πάρει άδεια κινητοποίησεις με άδεια δηλαδή λαϊκό κίνημα να κάτι με άδεια της κυβέρνησης Πολύ λογικό Ναι. και στην Ελλάδα Να σου πω κάτι Ναι γιατί πόσο καιρό το ψηφυρίζουν λένε ναι για ο Πρίτανες. Ο του... Πρίτανες. Yeah. Τι έκανε μάζε, λέει, το διοικητικό και πήγανε έξω του πανεπιστήμου το και χερι χέρι-χέρι και φωτογραφίες. Ε, δεν μου, είναι ακτιβιστής ο Αυτό είναι δεν ακτιβιστής, να Δεν το βλέπεις και έτσι. Και γίνεται να το και να βγει το τα μια στάλιά. Να το Πράβο! Θα <Πέβαια> το δεις γυμνό να κάνει ακτιβιστικές δράσεις. Να του δω και αυτό μαζί με το δήμαρχο της Αλλονίκης Ανάητα. μου... Η Deutsche Bank, πάντα φίλη της χώρας μας, ε, ανακοινώνει ότι η απευαιότητα στην Ελλάδα κλιμακώνεται. Ο Δε Κουβέλης λύνει τα χέρια των βουλευτών του οι οποίοι ετοιμάζονται ως βουλευτών του τυχόν ετοιμάζονται για αποστασία από τις αποφάσεις των συνεδρίων του κόμματος. Δηλώνει ότι όποιος, παρότι η δημάρχη έχει αποφασίσει να μην ψηφίσει πρόεδρο ότι δεν θα θεωρήσω αποστάτη όποιον τελικά ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατίας. Με τον τρόπο αυτό ο Κουβέλης άνθελε ή θελημένα Ανοίγει τις πύλες σε ενδεχόμενους αποστάτες. Δεν είναι αποστάτης λέει ο πρόεδρος Δημάρ όποιος ψηφίσει πρόεδρος και ας έχει παραβεί τις αποφάσεις του συνεδρίου της Δημάρ Και άκουσα και μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του, όπως είπαμε, κάποιου είχε την αφού, να να Και κάποιος έπαιρνε συνέντευξη από έναν Δημαρίτη, να πούμε. Είπαμε Δημάρ τι σημαίνει... Δεν είμαι αριστερός, το αριστερός πει πανούσε. Λοιπόν, και ο οποίος αυτός... Δεν δε θυμάμαι το όνομά τους, δεν την δε προλαβατής συνεδέξη από την αρχή. Λοιπόν, ο τύπος έλεγε να πούμε ότι είναι η χρέος του να, να ψυφίσει να πούμε τέτοια πράγματα. Πρώτη μαρήτης εννοείς. Κάποιος πρώτο για να εξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ποιον είναι, τον ψαριανό. Ότι το... τον ψαριανό και καθώς, το πλουτίζω να πούμε. Το, το, το, το, το, το λυκούδι, ποιον. Λυκούδης. Λυκούδης, έναν. Μπράβο, αυτός ο λυπούτης. Και δεν είναι μόνο ο κουβέλης, ο οποίος για κάποιο ναι. λόγο... Παρότι ο ίδιος αποφάσισε να μην ψηφίσει πρόεδρος Δημοκρατίας στο κόμμα, αλλά και τα όργανα του κόμμα πους αποφασίσανε να μην ψηφίσουν πρόεδρος Δημοκρατίας, παρόλα αυτά ανοίγει παράθωρο εκτός αποστάτες, ακολουθεί δήλωση του χατσοκράτη της Διμάρ, αυτό που έλεγα στον Περδούζα πριν, ότι η ψήφος για την καρέκλα είναι θεμητή. Δεν είναι αποστασία. Βέβαια, χάσει την έδρα... Ξέχεις τη στείλει το κουτί εκεί πέρα δηλαδή. Να εξασφαλίσει τον θάνατό τους ή θα σπουδάσει να φύγει. Δηλαδή τι Τού... δηλαδή, μας λένε ότι όποιος ψηφίσει επειδή πήρε βαλίτσα είναι αποστάτης αλλά μπορεί να ψηφίσεις για να διατηρήσεις την έδρα άρα και τον ιστός σου αλλά τότε δεν είσαι αποστάτης. Αν δεν είσαι αποστάτης. Δηλαδή, είναι θεμητός. Ο Μητσοτάκης είναι αποστάτης. Όχι, ούτε, ούτε ο Συμπηλίδης ούτε ο Αντώνης Αμαράς Το παλιό, ναι. Τον αφάνατο. Ο άνθρωπος δεν ήταν αποστάτης. θεμητός. Δηλαδή, προσπαθούσε και αυτός να βγάλει κρίματα για να ζήσει στην οικογένεια. <Τι> να το πούμε και αυτό. Έτσι, ήθελε και αυτός μια σταθερότητα. <Τι> ήθελε, ο άνθρωπος ήθελε να κάνει από την Αρχαιοκαπηλεία, να μαζέψει τα αρχαία, να κάνει το μουσείο που έκανε κτλ. τα λοιπά; χιλιάζει καραμάνες. <Τι> <Τι> είχε, <Τι> σου παρέσει. Είχε, Μεσονάγκες, έχει με αυτός. Καλά, όταν, όταν το ποτίκη ήταν πραγματική. Καλακείο πλούσιο αρχιοκάπινο έλεγεται πιο καπλοιο, δεν έγινε η λέξη. Ναι, αρχείο καπιού να πούμε. Ναι. Λοιπόν, όταν το ποντίκει το είχε ο Παπαϊωάννου και ήταν εφημερίδα κανονική να πούμε, γιατί τώρα το έχει ένας... λοιπόν, ούτε τον ομάδο δεν θα πω. Λοιπόν, αυτός... Αυτός είχε αποκαλύψει τότε του Μιτσοτάκι, τα αρχαία, τι αρχιοκαπίε κτλ. Και, και τότε το έκανε ήδημα Μισοτάκη και το δώροσε η τάχα στο κράτο αλλά βέβαια κερδισμένο ναι νομικό mm -hmm. πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εγώ παραστούμε τα πράγματα που είμαι ο πρόεδρος να πούμε έτσι να το πούμε λοιπόν δεν έχει να κάνει ο Ζωτάκης τότε δεν ασχολείται με οι σωστό δεν αποστάθησε ούτε αποστάθησε. Και, αυ και αυτοί δεν αποστατούνε δεν είναι μόνο η Δημάρη η οποία άνοιξε τις πόρτες της σε ενδεχόμενο αποστάτη να φύγει για να ψηφίσει το Δήμα ο κύριος Μελάς Λέει εξ αρχής ναι στην υποψηφιότητα στο Δημο, ο κύριος Μεράς, ο οποίος και αυτός αγωνιζόμενος για το καλό της πατρίδας, ο άνθρωπος δεν τα πήρε εννοείται, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πήρε, αγωνιζόμενος για το καλό της πατρίδας, θέλει να, συνεχιστεί, να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα, παρότι κατέβηκε με αντιμνημονιακό ψηφοδέλτιο. Δεν έχει καμία σχέση το ότι ο ίδιος και ο γιος του στηρίξαν την το υποψηφιότητα Μαρινάκι, στον πυρά Α, εν μεταξύ να σιφώ για το λυκούδι να πούμε γιατί το ρτάδι μου στο γράφω. Λέει, ε, μα καλά θα ψηφίσετε εσεί για πρόεδρο της δημοκρατίας κτλ. Και, και φέρνουνε μέτρα και κάνουνε και τι που λέει, τώρα σε τα λέτε αυτά. Εγώ λέει δεν είμαι που δεν ψήφισα κανένα μνημόνιο, που δεν ψήφισα μνημόνιο. Α, δεν ψήφισες μνημόνιο, θα ψηφίσεις το μνημόσυνο να πούμε τώρα δηλαδή. <laughs> <laughs> Τέλος πάντων, τι να σε λέω. Α, ναι, για να συντο Εννοείται ότι η ψήφος στον πρώτο της Δημοκρατίας είναι ψήφος σε μνημόνιο. Τώρα αυτό να το πούμε είναι περιττό. Δεν είναι καθόλου περαιτό να το πεις, διότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ξέρει τι είναι αυτό. Που νομάζεται πρόεδρο της Δημοκρατίας. Που έγραφε το email μέσα. Mm. Που έγραφε το email, ο κόσμος δεν το ξέρει. Έτσι τι θα γίνει με τις συντάξεις, τι θα γίνει με αυτή την Α. Κάτι ανάπτυξη γιατί τώρα που μέσα εκεί εργασία χωρίς μισθό. Να μην πληρώνεσαι. Καταλαβές. Να η ανάπτυξη, την βλέπω στη γωνία και έρχεται. Άμα το γράφει μέχρι κιμπί, η Τρόικα στην Ελλάδα δρομολογεί μείωση συντάξεων, αύξηση του ΦΠΑ και φορολεύει. Αύξηση του ΦΠΑ το και φορολεύει. Πάνω από ευρώ, Κοίτας, Η Γερμανία ότι έχει Λονάσμα, τα έχει Τα η Γερμανία έχει μεγαλύτερο έλλειμμα δημοσιονομικό από ότι η Ελλάδα. Έτσι, ξέρεις γιατί. Γιατί εκεί πέρα τα προϊόντα στη Γερμανία που ο Γερμανός παίρνει, να πούμε, ο γιατρός ο Γερμανός παίρνει 4.000 μισθό ενώ εδώ πέρα δικός μας παίρνει 800 στάρικα. Εκεί τα πράγματα έχουν το 1 τρίτο ή τη μισή από ό,τι έχουν τη μέσα εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις και έτσι οι άνθρωποι στέγουν τα αξιοπρυπώς και πηδάνε μας να πω. Έχουν καλύτερα πληντήρια στη Γερμανία και τα έχουν... Τα καλύτερα πληντήρια... Τα, έχουμε... Από... τα έχουν στο Οξενγούργο... Έχουμε καλύτερα για τη διαφορά νέα... στη Γερμανία να έχουμε σούπερ-κούπερ και να πούμε έχουμε πει και ποιον είναι η πιλ και όχι μόνο το 90% των μέσων στη Γερμανία ανήκουν στις Ιωνιστές. Βέβαια. Κι άλλο παράσημο για τη χώρα μας, σύμφωνα με την Ελιστάτη, είμαστε ο πιο δυστυχισμένος λαός της Ευρώπης. A watch? A A black from ο ΑΣΑ, από την άλλη, ανακαλύπτει κρυφά συντεχνιακά συμφέροντα που αντιμάχονται τις αλλαγές στην Ελλάδα. No αυτοί οι συνεργαδιστές και αυτοί οι διάφοροι που δεν θέλουν να ξεπολυθούν τα θέτσια τα είδομές του κάτω και αυτά είναι τα κρυφά συντεχνιακά συμφέροντα Ο Μπαρτούζος να με τρομοκρατήσει έχει βάλει ξυπνητήρι μέσα από το μου να χτυπάει Εν τω τα μέτρα και όλα αυτά, αλλιώς τα λένε, τα λένε δομικές αλλαγές. Ναι. Λέει, δηλαδή είσαι στα στις δομικές αλλαγές. Και το ξεπούλημα το λένε μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και δομικές αλλαγές, να, δηλαδή, θα αλλάξουν τις δομές, ούτως όσο το, το σκέφτεται ο άλλος, λέει, θα πηγαίνουν στην εφορία και θα το κάθουμε στην ουρά, κατάλαβες. Για... Δεν ξέρω όμως ότι η δομική αλλαγή είναι ότι θα έχει καμία σχέση με την επορία, γιατί θα είστε φυλακοί. Κατάλαβε σας το παγκάκι. Επομένως <συσίλω> τι να συγκλάσει η εφορία να πούμε, δεν το πούμε γι' αυτό. Μετράμε σήμερα τα, τα ναι και τα παρόν. <συσίλω> δεν υπάρχει όχι, υπάρχει ναι και παρόν σήμερα στην επορία. <συσίλω> όχι είναι αρνητικό, κατάλαβες, <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> το ακούει ο άλλος τι <σύσλω> που <συσίλω> λέει όχι και πάει ο νους του στους 40. Όχι, μετράμε σήμερα... Και είναι όχι πατριωτικό. Όχ Μετράμε τα ναι και τα παρόν σήμερα. Κουράκος, Λικούδης, Ψαριανός και Μάρκου ε, έχουν δηλώσει ήδη ναι. Λοιπόν, για να σε ρωτήσω κάτι. Με, με τους χέρους τι γίνεται εκεί πέταρες. Ε, θα το πω κι αυτό. Ασε μα. Θα το πεις, αλλά εγώ θα λείπω να έχουμε Δεν έχω να έρθω τέρα από έξω Οι βουλευτές της Αυγής πήραν άδεια και θα πάνε να ψηφίσουν. Το αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή Υπερψήφιση, όχι σήμερα, την τελευταία και την τρίτη Κυριακή Προέδο Δημοκρατία μέσω και μία ή δύο ψήφους Από χρυσαυγίδες βουλευτές Είναι η δυο ψηφους απο χρυσαυγιδες βουλευτες ειναι η για την κυβέρνηση σοβαρά. Α, να τρασικώ τώρα. Ήδη και ο Άλλος η πέρα και έφταλε ένα ηχητικό με τον σαμαράνα, λέει, να και του Ναι, ναι, τους τρεις να τους γραμμήσει να Έχουμε κάνει για το ματιά. Έχει πίση ο Σαμαρά να πούνε και τέτοια και τα λοιπά, Εμένα μου άρεσε μια πίεση σε μια εκπομπή, ποιος ήταν, τι Τρεις Ο μη θυμίσεις ηχούδια γιατί το γι' άκουσα! Αντζερον Κάλλη, κάναμε μια ωραία ανάρτηση στο πλατεία Ρέντο από κάποιο νοευρωμόσωμο όπως λέγεται που λέει ο τίτλος του άρθρου Πες το ψηλό των Ολυμπιακάκια ως ολιστής με το καλάζικο που τον γάμισε και έρχεται ολόκληρος ελληνικός λαός Αχ! Μην πούμε ποιος είναι ψηλός των Ολυμπιακάκιας, δεν χρειάζομαι! Εντάξει, και το πείσουμε! Διβέλτ Διαβέλτ, αν ο Τσίπρας γίνει πρωθυπουργός, θα κοπεί η ροή ρευστότητας προς στην Ελλάδα, ε, η οποία μόνο με σαμαρά μπορεί να συνεχιστεί. Η τρομοκρατία συνεχίζεται, δυνόπουλος, ε, με κινημα ο ΣΥΡΙΖΑ σε σιγά-σιγά τους είναι οι ποιοί θα παίξουν ζουρνάδες και θα χορεύουν οι αγορές. Να σηκώ τώρα και να πούμε και για τον Ξήρισα έτσι. όχι τώρα που είναι ψηφοφορία, τώρα θα πούμε για το τον Ξήρισα και θα πούμε ψηφοφορία για τον πρόεδρο. Θέλω τώρα πρέπει να πελεχώσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι άμα θέλει να ακούσει έναν αντιμνημονιακό σωστό άνθρωπο να βάλει να ακούσει κάθε πρωί τον Φράγκα. Του ξέρεις τον Φράγκα, τον, Α, τον Φράγκας. Ο, δεν ξ Ξαφνικά Οι να πούμε Σε το πρωί με το τρακτέρ να οργώσω το κουράκι Να πούμε ξέρεις το δύο καιρός τώρα αυτά. Και όπως πηγαίναμε το τρακτέρ ξαφνικά μπά, Πάνω στο τρακτέρ σκάει ένας τύπος να πούμε Κολουτούπες κολουτούπες να πούμε Πάνω σκάει εκεί πάνω κοιτάω ποιος Ποιος είσαι η παιδί μου που φράγκας μου λέει <laughs> ο, οποίος, ο οποίος θυμήθηκε το πρωί και τα κονσερβοκούθια αλλά Σαν μιλάμε, πέρα. έχω πάθει πλάκαρες φίλες. πώς τώρα για το ίδιο στο εσύ να γι' αυτό... Η επιθεώρηση να πούμε, χασεύονται όλοι το ποιο έτσι. Ο ίδιος το γι' αυτό. Κομμαν δεν έλεγε το σοβαρά. Μπράβο ρε. Κοίτα να δεις. Κοίτα να, να δεις. Αλλά ξέρεις γιατί συλλέγω. Mm. Γιατί το ξέρεις τώρα τελευταία έχουν γίνει κάτι δηλώσεις από το οικονομικό του επιτελείο. ...και mm. οι οποίες προσβάλλουν το συνέδριο του κόμματος, δεν τους παύουν. Μιλάμε, mm. ο τύπος δηλαδή είναι μεταβατική περίοδος, α πούμε, καταλαβέζες. Ο τύπος είναι η μεταβατική περίοδος, δηλαδή θα έρθει ξέρω εγώ κάποια στιγμή να ερεμήσουν τα πράγματα, τα τάχα κλπ, γιατί από την τριμή να πούμε ότι στα πρωτοδικαίου σταματάνε οι πληστηριασμοί πηγαίνουν και οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αγωνιστές, να, αγωνιστές πλέον, να πούμε, συναγωνιστές άνθρωποι εντάξει κανονικά, κανονικοί άνθρωποι συναγωνιστές αλλά δεν έχουν καταλάβει τι πες με την ηγεσία να πούμε, δένε, α, και από πρώτη του μηνός του γυνάζει με το πρώτο έτος, πάνει δυστυχιασμοί και τα λοιπά, απελευθερώνονται και αυτά. Και, απελευθερώνον, και η τράπεζα θα αποφασίζει, λέει, η τράπεζα θα αποφασίζει ποιος είναι κακοπληρωτής και ποιος είναι καλοπληρωτής. Το <στοί> είδα <στοί> <στοί> <στοί> από την πορεία της 17 Νοέμβρη Νοέμβρης, άμα ακούσες από ματιά, θα ο λαός τους. Θα έχει μεγάλο πορνογραφείς. Τι φωναζες, τι φωναζες. Τον Πάτσε που ρούει για δολοφόνο, εγώ δεν ξέρω πού... Μέσα σε διαδήλωση του ήρθε μια άλλη φορά, η Πάχει πρόβλημα, πάχει τεράστιο πρόβλημα, αλλά όχι και μετά κομμουνιστικό πολιτικό κίνημα, δηλαδή σιγά τα σφυροδρέπανα, σιγά τους βάσκους αυτονομιστές. Είχα πολλά καλσόν σκισμένα εγώ, <laughs> είχα πολλά <καλσόρ> σχισμένα, σκισμένα, <laughs> πέρασα την άλλη κορέα του κουμουντούρου να πούμε είχε τα καλσόνα απ' και, όχι μόνο, και στον περισσό άλλα καλσόνα από εκεί, <laughs> εκείνα της καλσόν σκισμένα, χαμόζι. Και ο άλλος μεγάλος κομμουνιστοφάγος, ο Άντωνης Γεωργιάδης, το είπε Ε, το έχει πει πολλές φορές, αλλιώς τι είναι δεξιός, τι είναι αριστερός Δεξιός είναι ο θετικός, ο καλός άνθρωπος, ο ευχάριστος, αυτός που παίρνει θετική ενέργεια Δεν του λέω εγώ! <laughs> Δεν το λέω εγώ! Του γράφει εδώ πέρα! Γιατί οι Έλληνες λέγανε να πούμε ότι η δεξιά του καλό και η αριστερά του κακό! Φτιάχνεσαι, ε, φτιάχνεσαι να τα α <laughs> Ο... Με την αρνητική ενέργεια, ο στρυπνός, ο μοντζού, ο μονιστής, ο κονσέρβοφερ, ο κονσέρβοφερ να πούμε... Ναι, αυτό τις και τα λοιπά. <συκλίδι> Εφυγράμμι στην Τινόπουλου με Άδωνε Γεωργιάδε. <συκλίδι> Όπως είπαμε με 161, 162 σήμερα είναι ικανοποιημένη κυβέρνηση, με 165 και πάνω αρχίζει και κάνει κολοτούμπες, όχι από τις κολοτούμπες που λέγανε πριν, άλλες κολοτούμπες από τη χαρά. Έχουμε δύο εβδομάδες μπροστά μας Μέχρι την τρίτη προεδρική εκλογή Πολλά μπορεί να δούμε Βαλίτσες να πετάνε πάνω από σπίτια βουλευτών Τα πάντα Μην να στέλνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Οι βουλευτές μικρότερων δεξιών κομμάτων Γιατί όχι Λοιπόν πρώτα απ' όλα Δώσουμε κύριε τον Μολυβάκη που έχει σηκεί στα δεξιά σου Να πούμε Μπράβο Είσαι το... πολύ καλός Μπράβο Εγώ, φεύγω. Πάνω να πάρω το τραχτεράκι, το νου σας ρεμάλια να πούμε, κοιτάξτε, να ψηφίσετε, mm. να βγάλουν 180, βέβαια, θα έχει σας σφαίσει. Με την πρώτη κυριακή, με την πρώτη ψηφοφορία δεν θα βγουν, εντάξει. Oh. Στη δεύτερη, κάποιοι <χι> θα πούνε αυτά, μετά θα γίνει ένα τρομακτικό γεγονός, θα βγουν απέξω, θα πούνε, θα μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι και αυτά. Και στο τέλο όλους παραδόξους θα βρεθούν 180. Έτσι λέω εγώ τώρα, κάνω πρόβλεψη, έτσι. Τώρα δεν Ήταν... θέλω να μαραντε λέγανε μου πτώση, πρέπει να φύγω. Σας φιλώ κατά Μούτσουνα και τα λέμε καλή τύχη σε όλους μας, οι μιλωθάνα της σας, μιλου... σας Γεια σου Μπαρδουζά. Γεια σου Μπαρδουζά. Bye bye. <Συσχερ> και επειδή είπε βρωμάει ο Μπαρδουζάς, μου θύμεις ότι μέχρι αύριο θα γι' ανέβει άρθρος στην Παρξη Νερμάνικο <Συσχερ> που θα λέγεται... που θα πήγαινε, ε, Βόφορος και βρώμα, κάπως έτσι θα λέγεται, και έχει να κάνει με την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας και οι φτάμινες βαλίτσες οι οποίες προσγειώνονται όλος τυχαίως σε κοινοβουλευτικά γραφεία βουλευτών μικρότερων κομμάτων. <ΣΣΣ> Μετακομμουνιστικό πολιτικό κίνημα, ο Σέριζα. Κάτι σαν τους Καταλλανούς και τους Βάσκους αυτονομιστές πρέπει να είναι. <ΣΣΣ> το είπε ο Αρχήρι Σοντινόπουλος, μεγάλος δημοκράτης, σαν τον Άδωνο και το Βορρήδη. <ΣΣΣ> <Δελίου> ο Ταυρίς, ο οποίος εκλέχθηκε με αντιμνημονιακό ψηφοδέλτιο και από ό,τι φαίνεται κλείνει στο να υπερψηφίσει το μνημονιακό πρόεδρο δημοκρατίας, δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει χαλήφης στη θέση του χαλήφη. <Δελίου> Χαϊκάλης και κόλια από τους ανέλ. Δεν θα ψηφίσουμε πρόεδρος δημοκρατίας εκτός αν υπάρξει σοβαρός εθνικός λόγος όπως ο πόλεμος. <στα> Δεν σας το είχαμε πει από εδώ είναι ικανοί να γίνουν οι νέοι ο προκειμένου να μείνουν στην εξουσία. Ο μελάσος όπως είπαμε που καμία σχέση δεν έχει υποστήριξή του στο πρόσωπο του Μαρινάκη Θα ψηφίσει ναι σε Σταύρο και και ας εκλέχθηκε με αντιμνημονιακό ψηφοδέλτιο <σχεδίδι> Ζούμε μέρες του 65 Σαμαράς Υπόλογοι όσοι οδηγήσουν την Ελλάδα στις κάλπες Τρομοκρατία δεκέμβριος 2014 Τρομοκρατία επικοινωνιακή Από τις αγορές Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Και την ίδια την κυβέρνηση Πρέπει να πέσουνε. Κάθε λεπτό που αυτή η κυβέρνηση μένει στην εξουσία παρατείνει την πολιτική ανομαλία της χώρας. Αν μάλιστα στην τρίτη εκλογή καταφέρει και βγάλει πρόεδρος δημοκρατίας με 180, με όλα αυτά για τα βαλιτσάκια και μάλιστα μέσω αποστασίας, η πολιτική ζωή θα έχει ε, δεχτεί τεράστια ανομαλία. Ανομαλία που συγκρίνεται μόνο με εκείνη του 1965. Ή την ανομαλία... Της εποχής που ο Σαμαράς έριχνε τον πολιτικό του πατέρα. Είναι μαέστρος της αποστασίας ο σημερινός πρωθυπουργός. Δεν είναι μόνο ο Ρέιτζερ και Κέντρα βροστα νιάτα του. Είναι και μαέστρος της αποστασίας και στο παρασκήνιο. Πώς το λέγαμε στη Μαύρη Λίστα. Αντώνη Σαμαράς, ο τρελαντώνης της Άνοιξης και των παρασκήνιων. Ακούγεται ότι μπορεί το πρόσωπο του Σταύρου Δήμα να αλλάξει στην τρίτη ψηφοφορία, να μην φτάσει μέχρι την τρίτη ψηφοφορία. Το πάμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν είναι χαζός ο Σαμαράς, μόνο χαζός δεν είναι. Την επιλογή Δήμα, η επιλογή Σταύρου Δήμα ακούγεται πολλούς μήνες. Δεν ήταν η επιλογή της ελευταίας στιγμής, όπως πάνω από κάποιος. Η επιλογή Σταύρου Δήμα πλέον ορχιστρώνει το πρώτο μέρος της αποστασίας. Κρατάει συμπαγή τη Νέα Δημοκρατία και τους καραμαλικούς που είχαν ενοχλήσεις επειδή χάνουν έδαφος μέσα στο κόμμα, αλλά καλή και σε αποστασία δεξιούς βουλευτές, είτε τον Ανέλ, που σήμερα βρίσκονται στον Ανέλ, είτε που μέχρι χθες βρίσκονταν στον Ανέλ, είτε που βρίσκονταν μέχρι χθες στη Νέα Δημοκρατία και διαγράφηκαν επειδή είπαν ένα παρόν. Δεν ο Πολίδορας λέει θα ψηφίσει πρόεδρο δημοκρατίας αν είναι ο τελευταίος, αν κρίνεται από την ψήφο του και μόνο επεψήφιση. Πολύ σοβαρή δήλωση, πάρα πολύ σοβαρή δήλωση. Αλλά πρέπει να υπάρξει και ένας πρόεδρος δημοκρατίας και όπως είπαμε δεν είναι χαζός ο Σαμαράς, από που ο Σταύρος Δήμας ξεκινήσει... Το καλέσμα ας πούμε συμβολ... ε, αποτελέσει συμβολισμό του καλέσματος για αποστασία στις δεξιές δυνάμεις του Κοινοβουλίου πρέπει να υπάρξει ένα πρόσωπο το οποίο θα φέρει και αριστερές εντός οργικών κέντρου που λένε δυνάμεις του Κοινοβουλίου όπως είναι πρώην δημαρήτες βουλευτές οι οποίοι κάποιοι λένε ότι θα ψηφίσουν ναι, ήδη διαβάσαμε πριν τον κύριο Λυκούδη, τον κύριο Ψαριανό και τους άλλους. Αλλά κάποιοι που ήταν πρόθυμοι να ψηφίσουν υπέρ, ενοχλούνται με την υποψηφιότητα στο βήμα, γιατί θεωρούν ότι τους αδειάζει, ότι δεν κάνει ένα βήμα ο να βάλει ένα, ένα πρόσωπο μη κομματικό. <Το> Σύμφωνα με τηλεμόντ, το πρόσωπο αυτό από την κεντροαριστερά είναι η Μαρία Δαμανάκη η οποία σύμφωνα πάντα με τη γαλλική Le Mon, η οποία όμως έχει πάντα πολύ καλές πηγές είναι το κρυφό χαρτί του Αντώνη Σαμαρά Ο Καπερνάρος και αυτός εκλέχθηκε με τους Αλεξάνδρους Έλληνες με αντιμνημονιακό ψηφοδέλτιο. Ο ίδιος δήλωσε πριν λίγες μέρες ότι κλείνει μπρος το όχι, μπρος το να καταψηφίσει πρόεδρος Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καταφθαλάξεις ακόμα. Χθες δήλωσε, που το, τον άκουσα να δηλώνει, «Δεν πρέπει ο πρόεδρος Δημοκρατίας να συνδέεται με εθνικές εκλογές». Και συνέχισε λέγοντας μακάρι να είχαμε κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού κρατήστε το κι αυτό. And wait for you at night. Το σύστημα στην Ελλάδα θα επιβιώσει Θα επιβιώσει με ή χωρίς σαμαρά Θα κρυθεί από τις πρωτοβουλίες και τις δυνατότητες του ήδη του σαμαρά for you, Και επειδή όπως είπαμε όσοι ε, τα βάζουν έστω και ελάχιστα έστω, έστω ασκούν και τη λιγότερη δυνατή κριτική στο Διευθυντήριο των Βρυξελών είναι εξτρεμιστικά κόμματα, είναι εξτρεμιστές, το είπε ο Γιούγκερ. Η εξωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα είναι εξτρεμιστικό κόμμα και συγκρίνεται μόνο με την κυρία Λεπέν. Δεκέμβριος 2014 14 Κλίμα τρομοκρατίας Και ο όλος ελληνικός λαός δεν μπορεί να χαρεί τα Χριστούγεννα <Τι Τι> Πρέπει να μείνει για τις επόμενες δύο εβδομάδες Συντονισμένος ε, Στα κανάλια Τα οποία θα τον τρομοκρατήσουν Για το τι θα γίνει Αν τυχόν δεν εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας Σταύρος <Τι> Δήμας <Τι> <Τι> Ένας άνθρωπος ο οποίος διατέλεσε Υπουργός επί της νημονιακής και πραξικοπηματικής κυβέρνησης του Λουκά Παπαδέμου. Άνθρωπος τον οποίο τον θέλουν έξω. Τώρα θα μου πείτε τη Δαμανάκη, δεν τη θέλουν έξω. Γιατί τη Δαμανάκη. Που ε... ήταν ξέρει στο Πολυτεχνείο, φωνή του Πολυτεχνείου και από τη μέσα. <συριακή> Πώς ήρθε ο φίλε μας ο Παπα την <συριακή> <και> άλλη <συριακή> φορά στην καναλά στην εκδήλωση. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ενδυνάμωσαν τη Χρυσή Αυγή Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ξεφτύλησαν τη γενιά του Πολυτεχνείου Και ενδυνάμωσαν τη Χρυσή Αυγή σήμερα Επαναλαμβάνουμε Άμα εκλεχθεί πρόεδρος δημοκρατίας Έστω και με δύο ψήφους Έστω και πρώην χρυσαυγητών βουλευτών Θα είναι ηθική ψήφος News, my η ηχική τώρα από τον τρελαντόνι της άνοιξης των παρισκηνίων Δύσκολο my pack is Φτάνουμε κοντά που... λίγο λίγο στο τέλος εκπομπής μας Τη σημερινής Pax Germanica mm -hmm. Αυτής τις μέρες θα ανέβει Αυτής τις μέρες μέχρι αύριο Θα ανέβει το άθρο στην Pax Germanica mm -hmm. Για την πληροδική εκλογή Δεν νομίζουμε να είναι μόνο ένα Έτσι και αλλιώς από ό,τι βλέπουμε Πετάνε βαλίτσες μάλλον ακούμε, δεν βλέπουμε Ανεβάσαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο script amannent του πλατεία Radio, στο, τα γραπτά υπάρχουν τη στήλη αυτή ε, για το κόψιμο που έχει πιάσει τη Χρυσή Αυγή και το site της Χρυσής Αυγής για τις Δελτάδες ε, ένα πολύ ωραίο, Μια πολύ ωραία ανάρτηση που έκανε το αυγή.com ε, που κατηγορεί το Samara ότι υποκινούμενος από τους κουμμουνιστές ο Samaraς, ναι Κατα, καταργεί το επίλεκτο σώμα των δελτάδων Οι δελτάδες ξέρετε ποιοι είναι όσοι έχετε καταλήψει σε πορεία Αυτά τα κολόπεδα Τα οποία μπαίνουν στα στενά και πλακώνουν τον κόσμο στο ξύλο Όταν τα ΜΑΤ φιλάνε τη Βουλή Αυτοί που αναλαμβάνουν την τρομοκρατία του πληθυσμού στα στενά Αυτοί που καμία σχέση δεν έχουν μαστινόμευση αλλά είναι μοτοσοκληλετιστές Παύλα δυνάμεις καταστολής έκλεισε, τη αυγή, μήντ, και κόψο η κυρία Βούλτεψη και τον κύριο Ρουσόπλου της υποδεχτήκανε πολύ ωραία στην ΕΣΕΑ, πάρα πολύ ωραία, άσχερα. Είναι η τελευταία παξιγερμάνικα της χρονιάς, ε, νογικά θα τα ξαναπούμε την Κυριακή, πιστεύουμε θα γίνει στη διανομή στην Κυριακή. Αλλιώς ε, τα πούμε από το 2015 ε, και ελπίζουμε με πρόεδρο δημοκρατίας στον κύριο Σταύρο Δήμαντος ώστε να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και η σωτηρία της χώρας από την Εθνοσωτήριο Επανάσταση, ε, την Εθνοσωτήριο Κυβέρνηση Σαμαρά. Πάσαμε στο τέλος του σημερινού σπαρξ Γερμάνικα, θα τα πούμε πάλι την Κυριακή στις 6 η ώρα στην αιστεία νομίας, μία συντενισμένη, σε κάνα τεταρτάκι ε, έρχεται ο 20 Αργυρίου από το Δίκτυο Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτακος για μία ακόμα εκπομπή καυσιμή. Δεν είναι απαράδεικτο που δεν έχουμε αυτές τις δύο εβδομάδες, τρεις, πόσο είναι μέχρι να... την τελευταία εκλογική του Προέλλου Δημοκρατίας, την τελευταία διαδικασία τον κόσμο έξω από το σύνταγμα κάτι να κατασκυλώνει που το να πάρει νικό χέρο και να φύγει αυτή την άρμηση τι να πεις να σε όλο το γαλαδικό χωριό τα λέμε την Κυριακή ε, αυτό γίνεται γιατί γιατί τα στελέχη μα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 ο Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν το γνωρίσω, πάρα, πάρα πολύ συμπαθής. Φούχτελ. Πάρα πολύ συμπαθής. Είμαστε, πώς σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χιδεότητες. Εκώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτήριο. Δεν δέχομαι αυτό του Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω τα ρούχα. Έχω τα ρούχα εγώ περιμένω <Σεύτερο> μια <διάμιση. Η Σεύτερο> απάντηση, αν <Σεύτερο> δεν θέλετε να μ' <Σεύτερο> Δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας <Σεύτερο> <σ'> απαντώ, <Σεύτερο> αλλά να εξοργίζετε, <Σεύτερο> όταν πιστεύετε, <Σεύτερο> ότι η, Φυργή, η <Σεύτερο> <που> <Σεύτερο> <σε κλεκμένη> Υπουργή, η Προσυπουργή, που είναι θες εκλεγμένοι από Βουλή <την, Σεύτερο> από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για τις Siemens. Dem stillen raume aus der Erde Grund hebt sich wie ein traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel dreht, der wird bei der Laterne stehen mit dir, Lele Marle, mit dir. Τι Ρελί Μαλή Έχουμε ξένη κατοχή, παρακαλούτε αν έχετε διαλοσύλλει, ξένη κατοχή, είναι, είναι στρατιώτες, ξένη με γραβάτα και